Αποστόληξε και αναρωτιέμαι, είναι τελικά πιο επικίνδυνο να κάνει πραγματική σταυροφυρία ο Αντωνάκη, ο Παναγίτσας ή να πιστεύει όντω ότι θα τον βοηθήσει ο Θεό και η Παναγία, α πούμε. Ή πιο ε, σαλεμένο είναι μέσα στον εγκέφαλο, κανεί δεν ξέρει. Και τι γίνει και πάθημα. Παράδειγμα, τι πάθανε στη Θεσσαλονίκη που ο άνθρωπο έβγαλε τον κουτάρη δήμαρχο, για παράδειγμα, σταυροποσκινούμενο συνέχεια και θεωρώντα διάβολο τον αντίπαλο. Αποστολή, καλησπέρα. Yeah. Σύ, έλα να ιεραρχήσουμε λίγο το πράγμα. Για yeah, πες, άντε να το ιεραρχήσουμε. Ξεκινάμε με πρωτοφανέ σε κούκκιασμα. Γίνεται πρωτογενές πλεόνασμα και μετά τις εκλογές, Εάν δεν προσέξουμε, θα γίνει πρωτογενές σε δότιασμα. Και κάπως έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Γεια σα, Αποστολή. Γεια σου. Όταν δεν πάει το βουνό στον Αντώνη, πάει ο Αντώνη στο Βουνό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 Θα έρθει όταν τη χώρα κυβερνήσει η Κοφτερή Ανατολή. Λοιπόν, εις την Αγγλικήν το όνομα Τίπρας, ανάποδα, μας κάνει East Sharp, που σημαίνει Κοφτερή Ανατολή. Α. Ας το προσέξουν αυτό. Έλα να μου αρέσει 12 να πούμε. Ωραίος oh. τρόπο. Τι κάνεις από Καλά εσύ. Καλά καλά. Λοιπόν, σε είχα πάρει δύο εβδομάδε πριν τότε με τον Παστίτσιο και σου είχα πει ότι θα σας κάψουμε στο σύνταγμα. Εμά. Ναι, εσένα και το θύμιο. Θα μας κάψετε. Ε, ναι, δεν το θυμάσαι. Όχι. Θα σε κάψουμε στο σύνταγμα και μου να βρούμε μια άλλη πλατεία πιο όμορφη να σας κάψουμε Αν δεν το θυμάσαι, δεν Α, ναι, σωστά. Σου είχα πει στην πλατεία Η μπάτσαι δεν είναι άφορη γιατί είναι λίγο ζώα και δεν καταλαβαίνω από τι μόνο. Η Μπάτσια χαρέσει λειτουργούν μόνο του ή από εντό λεξάνει να κάνουν, αυτό δεν το έχουμε ξεκαθαρι. Κάτι η μπάτσα χαράσει επειδή μου αφεντιστή στην πατράδα, ξέρω πέντε πράγματα και μπορώ να σου πω αν θέ με ποιου βλέπουν. Οπότε να του φοβάστε λεγάκι. Αλλά εντάξει, θέλω να πω. Ένα αυτό λοιπόν, θα σα κάψουμε και ξεκίνησε η διαδικασία αυτή. Ωραία. Δεύτερο, τι μαγιά είναι αυτή με το σαμαράλεια. Αυτό προσέχεται με μαγιά. Είναι, μιλάμε τον βλέπει και, και στάζει. Μάμα είσαι μάκα, δεν αλλάζει την προσεφία αυτό. Θα αλλάξει αυτό στην προσεφή. <Πιεσίδη> Μιλάμε εντάξει, ο τύπο είναι. Πατερρυμπό <Πιωμά> ναούμε, ο Έντουσον είναι ο Μαλάχη. Αγκαστείτε το όνομά σου και έτσι, <Πιωμά> φάση. <Πιωμά> Ασούμε και ναούμε. <Πιωμά> <Πιωμά> Ασούμε <αυτοί, Πιωμά> <αυτοί, αυτοί. Πιωμά> και ναούμε. Τι είναι αυτή, ρε, τι είναι αυτή. Κουτσαβάκιδε, τι είναι αυτή. Κουτσαβάκιδε και τίποτα άλλο. Αχά, Λάδι πολύ και τι κάνει τα τίποτα. Φαίνεται, βιτρίνα. Ναι, η βιτρίνα όμω μετράει η μου. Τη βιτρίνα, βλέπει ο κόσμο ανacciبوطx σου πω, 7x 03 b 5x αλλά ταυτόχρονα θα 03 εκεί για 03 c 1x 03 και 3x την b Πάνω στην ώρα ήρθε για το Αποστολή, πριν λίγο άκουσα έναν που σας έλεγε να περιμένουν, λέει, τον τρίτο γύρο. Ξέρετε τι είναι ο τρίτος γύρος? Τι, για σουβλάκια μίλαγε. Ε, όχι, δεν είναι για σουβλάκια. Α. Α, να πείτε αύριο σε αυτόν τον κύριο ότι τέτοια μυαλά κουβαλάνε και το κουκουέ είναι στο 4 και στο 5 τα 60 χρόνια πόσο είναι η ζωή τους στην Ελλάδα. 90. Κορυστασροκούτια και αίμα, γι' αυτό κρατάνε το... Το, το κουκουέ χαμηλά. Διαφορετικά θα είχε πάρει τα πάνω του. Σωστό. Γιατί το κουκουέ μόνο τα λέει. Έχετε δίκιο. Σωστό. Ενώ οι άλλοι προσφέρουν και θέαμα. Τα βλέπετε. Τα κάνουν κιόλα. Προσφέρουν και αίμα και κονσερβοκούτι στην πράξη. Και τα σπίτια σου παίρνουνε. Σωστό. Μόνο στα λόγια δεν κάνεις δουλειά. Και όχι 4% και μαγικέ πλειοψηφίε ολόκληρε. Που με 20% κυβερνάνε. Δεν σ' ακούω τώρα τι έγινε. Χάθηκε, Ναι, ναι,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 Π'allymade, αν ντυθώ μπαλούρδο στι απόκριε, θα μου κάνουν και με αναμνήνιση. Δεν ξέρω το νου σου. Εξαρτάται. Ε... Μπορεί να ντυθεί έξυπνο μπαλούρδο αν θε. Ε... Θα είναι κάτι σε την έξυπνη ε... Ο έξυπνο μπαλούρδο. Και τον πουλάμε στην τηλεόραση. Εντάξει, είσαι μεγάλο. Άντε, τα λέμε χάρη, καγιά. Α, σου δώσα ιδέα, ε. Να σου πω, σ' άκουγα χτες που έλεγες για τους ότι αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΗ Ναι εντάξει, το βασικό το δεν είναι αυτό που θέλω να πω, ότι ναι. βασικά δεν είναι αριστερή Μετά έλεγες ότι και οι Πασόκοι που ψήφισαν τόσα χρόνια Πασόκ δεν είναι σοσιαλιστές mm. Σύμφωνοι και σε αυτό Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, οι κομμουνιστές που ψηφίζουν ΚΚΕ, αυτοί που ψηφίζουν ΚΚΕ είναι κομμουνιστές ναι. Εγώ μια, μια ερώτηση να κάνω απλά τους... Φίλου μου εκεί, του αστυνομικού στην Αχααία, γιατί μου έχει μείνει το στόμα ανοιχτό με αυτά που διαβάζω. Του προσβάλλει η σάτυρα, του προσβάλλει ο μπαλούρδο, του προσβάλλει και δεν το... του προσβάλλει, α πούμε, ότι. Γενικώ, προσβάλλει ό,τι δεν καταλαβαίνουν. Ε, ρε, δεν του προσβάλλει το γεγονό ότι έχουν όλη την κοινωνία κατά του που και ξίδα του βάζουν αυτή πάνω στο ψαχνό τον κόσμο να του ρίχνουν ελιγμένοι. Αυτό... Αυτό είναι επιτυχία, δεν είναι προσβολή. Αυτό είναι προσωπική του επιτυχία ε, και του Υπουργείου. Το έχουμε τρελαθεί τελείω. Πρόσεγε τώρα, έχει το νου σου. Ετοιμάζονται τι λέει τώρα. Υποβάλλουν αμυντήρια να φοράει τσολιάδε τώρα, η επόμενη.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 Τίποτα άλλο. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτός εδώ τώρα ο κύριος λέει το πάτερ λέει αειδίες. Τι, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι λέει τι λέει. Το πάτερ λέει και άλλε αειδίες που έλεγε ο αυτός ο, που έλεγε ο πρωθυπουργός εκεί στο Άγιο Όρος το χλεβάζει και το Δεν Εν περιπτώσει. Το να βγαίνει από τα χείλη του πρωθυπουργού αυτό δεν σε ενοχλεί. Αυτήν του συγκεκριμένου πρωθυπουργού. Ε. Ε, ένα λεπτό κύριε, το πάτερ μου δεν είναι αηδίες Εγώ Βάζει... ό,τι ακούω από το στόμα του Σομαρά πάντως είναι Εντάξει, λοιπόν μπορείς... Συμμαντισία Θα... έχει ποιο λέει τι λέει Ένα λεπτό κύριε, θέλω να σα πω το άλλο Μπορείς στην εφημερίδα Βάλτε και κανέναν εθνικό, εθνικό ποιητή κάνα τόμα από κείο Μας βάζετε Όλου του κομμουνιστέ οι οποίοι σφάξανε όλη την Ελλάδα οι κομμουνιστέ δεν άφησαν τίποτα. Η κάρτα των Γερμανών. Ή δεν αφήσαν τίποτα, δεν βλέπετε τι αφήσανε τίποτα, ούτε... και τι τραβάμε τώρα. Ούτε... Λίγου σφάξανε. Ούτε πολεμή. Ήθελε κάποιου παραπάνω. Όλη την ώρα βάλανε. Δεν βλέπετε τώρα τι τραβάμε ούτε... που έχουν μείνει τα πολυφάτια ούτε... του Χίτλερ εδώ πέρα. Τι και λίγου έσφαξε. Τι πράμα? Και λίγου έσφαξαν οι κομμουνιστέ. Λίγου έσφαξε. Ε. Θα είσαι και εσύ, η, η... η πόλη μου Καμιάνοιου Αντάρτη, είσαι. είσαι. Ναι, δεν πρέπει καλάκα. εκεί που κατούρισε ο Άρη. Ο Άρης, ποιος ο Άρης, ο Βελικιώτης Όχι ο Θεσσαλονίκης Εγώ την έζησα αυτή την εποχή Ναι, ναι λέτε εγώ, την έζησα ναι, την τέτα. εποχή Τι τη γλίτωσα Έχει, από αυτή ανοίξε, την ανοίξε, εποχή ανοίξε, θα λέτε ναι, Τι ναι. γλίτωσα θα λέτε από αυτή την εποχή Τέλος πάντων είναι ντροπή να μιλάτε έτσι Και να μου πείτε πώς λέγεστε Τζένι Μπότσι Πώ? Τζένι Μπότσι. Θα πέσει μου το όνομά σου να μιλήσω για με τον κύριο Χατζηνικολάου. Α, και ρουφιάνο. Ε, βέβαια, τι θάσουνα. Εγώ δεν είμαι Το σύλλογο στο Λυσί. Τι είστε, είστε Ρουφιάνο. Έλα τώρα, δεν σε κατάλαβα. Ε, γλίτωσα εγώ από το, από το πελέκι, ε. Τα πέτα δεν αφήσατε τίποτα. Κατάλαβα. Αφήσαμε κάτι πολύ φάδια σε και εσά. Κατάλαβα, εσάς. κατάλαβα. Mm. Πώ λέγεστε, είπε. Τζένι Δεν το λέμε. Πώ? Τζένι Μπότσι. Έλα, πώ γεια λέγα. Γεια. Ξέρει ποιο είναι. Ποιο είσαι. Είμαι από την Αυστραλία, ο Καμπουρό. Έλα ρε φίλος, τι, έγινε? τι κάνει ο Αυστραλοποίθηκο. Σχετισμό να δώσει. Ευχαριστώ, ευχαρίστω. Έχω πολλού παπαγάλου εδώ πέρα. Αμάν. Άσου, Α μάθω. Α γιατί. Αλλά δεν μου λε. Εχθέ άκουγα τον Αυτιά και φώναζε και έβριζε. Και είχα νέβει κάγκελα για του δημοσιογράφου που είναι λέει λαϊκιστέ και παπαγάλλοι. Μήπω ξέρει εσύ ποιοι είναι, γιατί εγώ δεν του ξέρω. Ο και εμένα δεν πάει το μυαλό μου κάπου.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 Να δώσουμε σε ένα γλύπτη τον Στάθη, τον Αλεξόπλου, να τα κάνει άγαλμα Παύλου Φίσα, με τη σύμφωνη γνώμη τη οικογένεια. Δηλαδή, εμεί θα κάνουμε μια σειρά από συναυλίε, να πούμε: ο κόσμο θα φέρνει το κουτάκι αλουμινίου του, θα τα μαζέψουμε όλα και στο τέλο θα τα κάνουμε άγαλμα. Και ξεκινάει όλο αυτό αύριο, και πρώτο που έρχεται να δώσει την ευχή του δηλαδή είναι ο Ψαραντώνη. Και μετά και να σα καλέσουμε. Ωραία. Τρίτη Οκτώβιση το βράδυ, στο Κερατσίνη, που είναι, είπε? Στο, στο θέατρο Μελίνα Μερκούρι. Ωραία. Ε, ε, να είσαι καλά. Κοντά στο σημείο. Να σου πω κάτι. Ποιο τον κλούνει και σε όλου αυτού να μην μιλάνε για να γυρίσουν τα ελγύνια. Εμεί είμαστε στη φάση τη ανάπτυξη. Είμαστε στη φάση τη επένδυσης. Κλούνι! Είμαστε κλούνι, κλούνι τα ακού, Γιώργο! Τα ακούει ο Γιώργο ο κλούνη. Ναι! Κλούνι, εντάξει, γιατί. Όχι, μα, θα μου τη λέει τα Όλοι! Φέρτε δάνεια να υπογράψουμε να πάρουν και αυτά. Τι δεν φτάνουμε τώρα να τα φέρουμε Εντάξει. εντάξει. Είμαστε, παρακαλώ, για σου, φίλη. Να σε καλά. Ναι. Σοπαρέ. Έλα,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 Αγρότη, πολέμα, μισκύβη στο κεφάλι, χαρίσανε τα δάνεια του Μέγαρου και πάλι.